Καλή σήμερα ημέρα κυρίες μου και κύριοι καλωσήρθατε ήρθατε στο Ράδιο Άρτα στο 101,5 FM Stereo. Εδώ είμαστε well, just... Να κοντουλήσουμε και σήμερα Στον τοίχο like motor, Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 2681 4060 Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση Εδώ είμαι θα να σας ακούσουμε Πολλές καλημέρες και χαιρετισμού στους φίλους που είναι συντονισμένοι. Ράδιο ΑΕΤΟΣ Κοζάνη. Γεια σου Κώστα. Άρτεφεμ Κύπρος. Γεια σου Νίκο Αμάραντε. Γεια, σας, Γεια σας, φίλοι που είστε συνδεδεμένοι μέσω ιερού Ιντερνεδίου. Γεια σα και εσάς που δεν είστε συνδεδεμένοι. Σας έχουμε συνδεδεμένους εμείς κανονικά. <μουσίλιο> Με το σύστημα. <μουσίλιο> Κυρίες βουχε, κύριοι. Και αγαπημένο μου Έλληλο μπόπουλα, χαμός εγίνεται το Σαββατοκύριακο πέραν από τους χορούς οι οποίοι έλαβαν χώρα στα Τσίπρα και στα Κάστανα μην πάει το μυαλό δεν μιλάμε για το Τσίπρα για τα Τσίπρα μιλάμε για τα Τσίπουρα πως να σα το εξηγήσουμε εσάς τον παραπέρα λοιπόν η Ελλάδα νομίζω ότι εκοιμήθη ε, μετά από δεκαετίε, θα έλεγα χιλιάδε χρόνια εκοιμήθη ήσυχη διότι πήρε ψήφο εμπιστοσύνης Όπως γνωρίζετε Όλη την πήρε την ψήφο εμπιστοσύνης Έγινε όπως είπαμε μετά το τριήμερο αλήχτισμα Στη Βουλή Χεμαγγές Δεν μου λένε μεγάλε εσύ που είσαι κάτω εκεί Σε παρακαλώ να με πάρει ένα τηλέφωνο από την Καλαμάτα για να μου πει Τι είναι το αποσυνάγωγο Τι είναι το αποσυνάγωγο Το ανάνοιγο Χωρίστε παρακαλώ Και τα δικά μου κι αθουπαλουκάρι μου είσαι καλά Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Πέσαι <σταχει> με! Μια έχει... ή την έφαγε για απλώς γύρισε την έφαγε. Έλα καλυπέρα Μου λέει τώρα ο Κώστας πίσω έχει αχλάδα την ουρά Φιλικά να πούμε Κώστα Τι αχλάδα Μάλλον την έφαγε την ώρα τη. Τέλο πάντων, που λε, εκεί τι είναι το αποσυνάγωγο, ρε. σου, Ρε Αντώνι, χαλαμαντια, Λοιπόν. Λοιπόν, λε μεγάλε, και ομίληξαν Μίληξαν, τέλο πάντων τώρα, αυτό ήταν σίγουρο, διότι ο ελληνικό λαό, σύσομος είναι δημοκρατικό, μην το ξεχνάμε. Πατριωτικό, πατριοτούμπικο. Λοιπόν, και κάτσα μισό λεπτάκι, επειδή έχουμε. Πριν φύγουμε από το... την ιστορία αυτή Λοιπόν που λες λινάρα μου Έγινε Εκεί στο... στη Βουλή της... Ένα να δεις το κάγκελο Και βέβαια την παρτίδα Την έσωσε ο Πέστων Ο Αντώνης, Μιλώντας φυσικά Βγάζοντας έναν πύρινο πατριωτικό λόγο και... Πείθοντας όλους τέλος πάντων Ότι κοιτάξτε κάτι Εδώ να πούμε Είναι έτσι και αλλιώς τα πράγματα Και πασαλιμανιώτικα Και όλοι ψήφισαν Πήρε την ψήφα του Σύνης Αλλά εμείς επειδή για μην παρακάτω τώρα Και σας κουράζω Έχουμε την, την απο... Το σημείο στο οποίο Έπεσε τον ελληνικό λαό Αν θέλετε Δώστε λίγη σημασία να τα ακούσουμε παρέα Μισό λεπτάκι Για ακούστε το λίγο Το σημείο αυτό Ελληνικά Κυριακάτικα βράδια Στο ΣΤΑ Γιατί δεν μιλάς Αντωνάκη μου Στοκοποιείτε κάποιον Ενωχοποιείτε τις απόψεις του Και μετά προχωράτε στον επόμενο Συστανεύουν τα παπούτσια σου Προσπαθείτε να τους απομονώσετε Προσπαθείτε να και συγκεκριμένο. Και δημοσιογράφους. Όπως... τον Πρετετέρη. Ένας στείω έκανα κι εγώ που ένιωθα τόσο ευτυχισμένη και μένω ο Πρετεντέρης κατά καιρούς μου έχει ασκήσει την πιο σκληρή κριτική και πολλές φορές ένιωσα ότι με αδίκησε αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να ζητήσω embargo εναντίον ενός δημοσιογράφου γιατί εμείς πιστεύουμε και στη δημοκρατία και το εννοούμε όταν το λέμε Μη συγχύριζες Αντωνάκη μου και θα σου ανέβει το ένα στο κεφάλι Τώρα βάλατε και εμπάργο σε βουλευτές που δεν σας πάνε όπως τον κύριο Γεωργιάδη Α� από Τη δημόσιας ζωής δεν μπορείτε και δεν έχετε δικαίωμα να το κάνετε και αυτά να το καταλάβετε ότι τελειώσαν επιτέλους. Δεν έχετε δικαίωμα να στιγματίζετε ανθρώπους για τη στάση του. Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Τα έκανε ο Αντωνάκης στη και τους έπεισε αλλά τι είναι το αποσυνάγωγο τι είναι το αποσυνάγωγο μιλάμε ε, γνωρίζουμε καμιά κοσπενταριά ελληνικές γλώσσες τι είναι το αποσυνάγωγο τι είναι τέλος πάντων του, του Σταπε ε, δηλαδή μιλάμε τσίρνια σε δημοκρατία τώρα σου λοιπόν. λέω λοιπόν, δάξει ρε παιδί μου Μπορείτε... Α στέρεσε το τίπο. Α, από τη συναγωγή. Μα πετάξουν από τη συναγωγή. Α, τώρα κατάλαβα. Ναι. Ναι, ναι. Ρε τι μου πει εδώ, Ελληνούμπας yeah. Μου λέει ρε Χλαπαχλούπα μου λέει Είναι, είναι από τη Συναγωγή Όξω από τη Συναγωγή Από τη Συναγωγή Είναι, κατάλαβες δεν βρήκε Όξω yeah. <laughs> <laughs> από το Μαντρίας Τα Μαντρία είναι Ελληνικά yeah. <laughs> <laughs> Είναι από Συνάγωγο Λουα yeah. wow, Τύπου άνθρωπας <laughs> <laughs> Λοιπόν Τέλος πάντων, κυρία μου και κυρία μου ε, θα εμείνουμε στην άποψη ότι αυτά τα σούργελα, μιλάμε τώρα για σούργελα εντάξει Βέβαια η σοβαρότητα η δική σου ως ψηφοφόρου και ως οπαδού δεν μετριέται Ούτε με, με, με, με, με κοιλά σοργελιάδας Λοιπόν αλλά μίλησαν κι άλλοι σοβαροί άνθρωποι εκεί μέσα όπως η κυρία Βούλτεψη Σοβαρή πατριώτησα, Άλλε μιλάμε IQ εντάξει να πούμε πάνω από 300 και υπερεύει τα εσκαμμένα ε, δεν υπάρχουν δεν υπερβαίνουν αυτοί τα εσκαμμένα για ό,τι ότι θέλουν κάνουν είπε λοιπόν για την ελευθερία του λόγου η εκπρόσωπος κυρία Βουλτέψη λοιπόν είπε κυρία Βουλτέψη ότι ε, για το διαδίκτυο ότι βγαίνει ο Πασαένας εκεί η Χαρδαλούπας λοιπόν, και λέει τα δικά του το, ματρίσκο, το κοντό του Πύρινους λόγους η κυρία Βουλτέψη η Κυβερνητική εκπρόσωπο Σοβαρή κυρία Λοιπόν για το διαδίκτυο Για το σωστό που κάνουν αυτοί οι μπλουγκυράδες Οι κακούργοι κτλ Αυτό τώρα είναι ένα ξεκίνημα Θα δείτε όσον ο Σονούπο, σε λίγο θα έχουμε ιστορίες Στο Ελλαδισταάν ε... Λοιπόν γιατί μπροστά βάζουν τους λαγούς όπως λέγαμε Παλιότερα Και από πίσω ακολουθούν οι νόμοι τους κτλ Αλλά όμως η κυρία Βολτέψη Δημοκράτησα από, από κόκαλο τώρα Με δούλη Δημοκράτησα Είπε αυτά που είπε Αλλά κυρία μου και κυριέ μου Κυρία μου και κυριέ μου Ποιος είδε τον Απόστολα τον κακλαμάνι, 500 χρόνια αυτός Αυτός δεν φεύγει από τη Βουλή έτσι Τον έχουν συνδεδεμένο εκεί μέσα να πούμε Πια και δεν δε, δε, δε βγαίνει έξω Αυτός δεν έχει πάθει απλό Λοιπόν τι είπε λοιπόν και τι δεν είπε ε, και ο Γαγκλαμάνης αλλά και ο Σαμαράς για να υπερασπίσουν το Ντερμπεντέρι λοιπόν και το, το, το, το, το μαλωμένο από τον Τζίριζα το, το Μπουμπούκο που το μάλωσε ο Τζίριζα και δεν του μιλάει Ναι μου ναι. Η εντύπωση όμως μου προκάλεσε κυρία μου και κύριέ μου Η ομιλία του Αποστόλου Γαγκλαμάνεως μιλάμε για βαθύ Πασόκ τώρα Από βαθύ Πασόκ καταλαβαίνεις τώρα Πασόκ Έτοιμο να υπουργοποιηθεί ήταν το παιδί πριν ιδρυθεί το πασό, <χει> λέμε τώρα, μετά έγινε βαθύ πασό, όπως κατοντάδες χιλιάδες φασίστες και ναζιστές χουντικοί στην Ελλάδα τρέξαν στις τάξεις του πασό. Λοιπόν, προσέξτε, εντύπωση προκάλεσε το ο λόγος του Καμένου. Αφού βγήκε και ο κακλαμάνης για τον μπασόκ μιλάμε, και έλεγε, διάφορα έλεγε για τη δικτατορία του μεταξά πω, άκου τώρα που σε πήγε στη δικτατορία του μεταξά τώρα, πως πήγε ο λαός και όλος μαζί και πολέμησε μετά και άλλε τέτοιε αρλουμπολογίες ο Καμένος ο Καμένος έχει πολύ καλέ πληροφορίες, μην κοιτάς τώρα που το παίζει αλλιώς το παραμύθι του είπε το εξή: ακούστε τώρα και ε, άκρα του τάφου σιωπή, του είπε κύριε τέτοια μου, καγλαμάνι μου Βλέπω ότι μου για την δικτατορία του με Και τα λιμπάν και τα λιμάν Αλλά εκεί που δεν αναφέρεσε καθόλου Είναι η Χούντα, η εφταετία της Χούντας Της οποίας πλήν λίγη ώρα τον uh, Γραμματέα της Νεολαίας Καταχειροκροτούσες για τον Βορύδι ενός. Και άκρα το τάπου Σιωπή στον κάμπο βασιλεύει μεγάλη. Βέβαια, ναι, ναι μου Απ' την εποχή που δολοφονήσαν τον Παναγούλη ε, και να τα αυτά ο Αλέκος που είχε αυτούς τους φακέλους με όλα τα ονόματα αυτών <coughs> Όλων αυτών των καθαρμάτων τα οποία με το μανδύα μετά της Δημοκρατίας Κάνανε ό,τι κάνανε και κάνανε ,τι κάνουν ό,τι κάνουν ακόμη μέχρι σήμερα Και να τα έβγαζε τα θα γινώσουν. Δεν Δεύτερη την πραγματικότητα τη βλέπεις μπροστά σου Αλλά η βόλεψη έχει μεγαλύτερη αξία για το τομάρι σου όπως βλέπεις Αυτά τα ωραία έγινε Και βέβαια τους είπαν και διάφορα άλλα εκεί για το... Α, μεταξύ τους τώρα ξεφουλκούσαν εκεί πέρα ΣΥΡΙΖΑ και δημοκρατία Και για την ψήφο εμπιστοσύνης Του είπαν και για το ΣΥΡΙΖΑ διάφορα Την άλλη μέρα βέβαια ο, ο βουλευτής Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτοκλωστάτος τέλεχος Συμμετείχε σε συνέδριο και κλεισμένων των θυρών στην Ουάσιγκτον παρακαλώ που διοργάνωνε η Bank of America και η Merrill Lynch ε, η οποία ήταν η ατήσια σύνοδος του Διεθνού Σομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας συμμετείχαν αυτοί όλοι και ο βουλευτής θάκη, όπως λέγαμε δικέ μου no. καλά θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει την εξουσία αλλά εξουσία χωρίς να περπατήσεις στους υπονόμους και σε αυτές όλες τις διακλαδώσει που συνδέουν τους πίσω από την εξουσία με την εξουσία αν δεν περπατήσεις αυτά δεν γίνεται Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν τώρα έχει ρέμα κατεβασιά Λοιπόν να πάρει 50% Να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση Να έχουμε τα ωραία μας Από την επόμενη μέρα Βέβαια με αυτό το πανηγύρι Με το θα γίνει ο, κύρι, ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση Δώσ' μου ψήφο εμπιστοσύνης Πάρε το να πάρε τα άλλο Συνεχίζει ο κόσμος να πεθαίνει Να αυτοκτονεί Παιδιά τα, να λιποθυμούν από σε αυτά τα θέματα. Συμπολίτευση και αντιπολιτευόμενη συμπολίτευση ε, Συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση Δεν δίνει σημασία κανένας yeah, Τα γλέντια μας να είναι καλά Τα κλαρίνα μας να είναι καλά yeah. Να περνάμε καλά yeah. Να περνάμε καλά Και όλα τα άλλα Ας εντάξει να πούμε Εμείς θα ζήσουμε Ας τους να ψοφήσουν Αυτούς που το μόνο τους έγκλημα ήταν Να μην γλύψουν να διοριστούν στο δημόσιο yeah. Λυπά που σε μου Λέω, τι έρας, το ΣΥΡΙΖΑ να μας αγαλήσεις, τι oh, yeah, Jesus, Δεν, Προσέξτε τι μας είπε ο Αλέξης Μας το είπε πολύ καλά ο Αλέξης Δεν θα αναγνωρίσουμε καμία συμφωνία Που υπονομεύει τα συμφέροντα της χώρας Παρακαλώ. Ο, ε, ο Επίσημα τώρα πριν δύο μέρες ο Σταθάκης κουβέντιαζε Και κλεισμένων των θηρών με τη Μέριλ Στρίπτ <laughs> με τη Merlin Strip, με τη Merlin Lynch, πώ τη λένε και τη Merlin Linda, ρε την τράπεζα, ρε την Bank of America και το Διεθνέ Ομοσπονδιακό Ταμείο για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Λέω εγώ μια αναρωτιέμαι, η Merlin Lynch, η Bank of America, το Διεθνέ Ομοσπονδιακό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα κόπτονται για τα συμφέροντα του λαού. Για, για αυτά τα συμφέροντα ήταν δύο μέρες στην Ουάσιγκτον, στη φωλιά του Κούκου εκεί ο, ο Σταθάκης και κουβέντιαζε με αυτού, το πρωτοκλασάτο τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έτσι ερωτήματα βάζουμε εμείς εμείς τα λέμε, εμείς απαντάμε μοναχοί μας τα ακούμε να καλημερίσω και τον εαυτό μου το μοναδικό ακροατή της εκπομπής λοιπόν τι είπε τελικά ο Σταθάκης στη συνάντηση με την Παγκόσμια Τράπεζα Αλλαγή στην ευρωπαϊκή πολιτική και αναδιάρθρωση του χρέους Παρακαλώ. Δηλαδή, δεν υπάρχει ελληνική πολιτική, αλλά ευρωπαϊκή πολιτική. Θέλω να το καταλάβετε αυτό, αν είναι δυνατόν, παρακαλώ. Αλλαγή. Ο σταθάκιστο με αυτό δεν το λέω εγώ. Στην ευρωπαϊκή πολιτική και αναδιάρθρωση του χρέους Δηλαδή, η Ελλάδα δεν έχει ελληνική πολιτική, αλλά έχει ευρωπαϊκή Πολιτική. Και φυσικά με την αναδιάστρωση του χρέους αποδεχόμαστε το χρέος ζητώντας από τα να το τεντώσουμε όσο γίνεται περισσότερο, να είμαστε για πάντα υποδουλωμένοι. <Τι> Αυτά μας τα από σταθάκης. Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ αριστερού κόμματος, αριστερός άνθρωπος ο οποίος κόπτεται αποκλειστικά για το λαό. Αυτά. <Τι> Άλλο. Τώρα, τώρα ο Αντώνης είναι καβάλας του Στφοράδα, ο Αντώνης. Καβάλας, πήρε ψήφο εμπιστοσύνη, μισθοσύνης. Ε, κάτσε, αγαλώ. Ε, τελεία τώρα, με ένα μυαλό είμαι και εγώ. Θέσα να με απομπερδέψει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει για τα συμφέροντα του ελληνικού σταθάκ, λαού. Ο Σταθάκη του ΣΥΡΙΖΑ λέει για ευρωπαϊκή πολιτική. Τινά, τι να, δηλαδή, τι να κάνω. Πώ να το καταλάβω τώρα. Απομπερδεμένο είμαι. Δεν χρειάζεται, αυτά δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνει. Αρκεί να έχει μια καλή σύνταξη, Αν καλό μισθό και ό,τι κλέψουν. Οπότε όλα, όλα είναι εντάξει. Τα οποία θα διορθώσει ο, νουπο, ο ΣΥΡΙΖΑ μόλι βγει στην κυβέρνηση. Πραγματικά, τι να, καταλάβεις τώρα. Αλλά τι να καταλάβει τώρα. Μια χαρά είμαστε. Πήρε τώρα ο Αντώνη τον κατήφορο. Όχι για κακό, δεν το λέω για κακό. Πήρε φόρα εδώ, μου σηκώθηκε ο άνθρωπο. Μετά την ψήφο εμπιστοσύνη που πήρε, έστειλε γράμμα στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο να διακοπεί το τρέχον πρόγραμμα. Ρε, κατσίτε φρόνημα, τους λέει. Μην τα πάρω και γένετε από συνάγωγο. Είπε στο Διεθνέ. Νομισματικό Ταμείο, Αντώνης. Θα γίνεται από συνάγωγο, ρε, έτσι και τσαντιστό. Λοιπόν, πάντως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ουσιαστικά, πέρα από το ότι θέλει να πάρει τα λεφτά και όλα αυτά, δεν το χρειαζόμαστε, γιατί είμαστε κάτω από την πλήρη διακυβέρνηση των Ηνωμένων Ευρωπαϊκών Πολιτειών. Τα λέγαμε και τις προάλλες με τον Ευρωπαίο που θα διορίσουνε, που του τα λέγαμε παιδιά, μην κουρασόμαστε είναι... η ιστορία δεν είναι τελειωμένη είναι και με βούλες και με υπογραφές τακτοποιημένα όλα <Τι> Βέβαια οι ηθαγενείς όταν είναι να καλοπιάσουν τα αφεντικό ή να του δώσουν ραπόρτο πάνε και του λένε, κοίταξε να δεις αυτά και αλλιώτικα. Πήγε, προσέξτε τώρα, αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν, παρά μόνο σε χώρε όχι υποπλήρη κατοχή, σε λαούς ευτελισμένους εντελώς, έτσι, ε, δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη ξεφτύλα. τι μαγκές τώρα, διπλά πηδήματα με το Κλαρίνο να πούμε, αυτές είναι μαγκές του, του, του, του Κόλλου. Λοιπόν, πήγε στην Ουάσικτο να συζητήσει με το Διεθνές Ομεσματικό Ταμείο, λοιπόν, wow. για το χρέο και λίμα. Τον πρώτο λόγο ποιος τον είχε, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο Γιαννάκης ο Στουρνέρας και μετά πήγε και ο Χαρδουβέλερ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι έκανας. Ναι, αριστερός όπως τον βλέπεις εσύ ρε παιδί Όπως τον βλέπεις εσύ, όπως τον βλέπω εγώ είναι αλλιώς Του τρώμε μια χαρά μια χαρά Κουρμέ, κουρμέ. Πάμε. Καλά. Μια σε καλά, καλή σημερινή. Μου ένας ένα φίλο εδώ, καλά μου λέει. Say, on, τι μου λε με τα χορτάρια που μα δίνει, Όταν του δίνουμε εμεί τα αφεντικά, τι γίνεται όταν μα το δίνουν, αυτό το τρώμε. Πού, τώρα λέω στο φίλο μου, πήρε τηλέφωνο. Πήγε ο, ο, ο, ο Στουρνάρα, ο Γιανάκη, ο Στουρνάρα. Γεια σου, Ρεγιάνη Στουρνάρα, ρε πουσιμπού, ρε πουσιμπού, ρε Είδε που φτάνει πόσο υψηλά φτάνεις σε αυτή τη ζωή ανάλογα με τι γλώσσα έχεις ξέρεις τι γλύψιμο έριξε αυτό για να γίνει, τι υπουργό, τι Ελλάδα θα έχει, φαντάζεσαι τώρα αυτόν να τον, τον κάνουν και κάδρο και σε 100-150 χρόνια να πούμε δεν θα υπάρχει η Ελλάδα βέβαια, λοιπόν θα γράφουν τα βιβλία της ιστορίας ότι ο κοργός οικονομικών είναι στουρνάς, να πούμε έσωσε την πατρίδα, όρμα μεγάλε ορίστη παραβαλλών Όριστα. Ο Έλα, Ο καλά. Ήρθε ο Γερμανός ο Επίτροπος, ποιος ο Φούχτελ, ο Φούχτελ, yeah. τι, yeah. μη μου λες, Ήρθε Γερμανός yeah. στη Βιδοδαβλή, στια χειάρα, ξέρω μου τέτοια ρε, μισθέρω, Καλά, δεν πήρα, Αφήρε ρε που περπατάτε στον δρόμο, ρε. Που αναπνέουν ρε και τον αέρα που αναπνέουνε. Ρε. Έλα, γεια σου, γεια σου, γεια σου. <emption> <sm> <m> δεν <son> μου λε, αυτό τώρα έχει στο... στόμα και μιλάει. Αυτό τώρα μιλάει. Πέρασα από το στάδιο του μουγκρίσματος Την ομιλία Τι Καλά έλα έλα έλα Έκω έλα γεια για, γεια Έλα για. για, φίλια, για. Ε, έλα, για. <Τι> Πολύ χαίρομαι πάντως που ακούω εδώ Με ενημερώνουν ότι ε, Κομματικοί Κομματά άνθρωποι, δηλαδή κομματόσκυλα Δηλαδή πέρασαν στο στάδιο Της ομιλίας μετά από το μουγκρίσμα το, το μουγκάνισμα ε, και, Ναι δηλαδή αρ, λόγο Τα τα μα, κα, τα λα μα κα, ναι. mm -hmm. yeah, Αυτό είναι μία πρόοδος Δηλαδή είναι μία πρόοδος Όταν βλέπεις το, τον, τον αδικημένο της ζωής Το, το, το, το μαλακομάλακα τη ζωή, Ο οποίος έγλυψε έκανε έφτασε εκεί που έφτασε Να έχει και, να έχει και mm -hmm. Δεν κάθεται και να τρώει και να πίνει Θέλει να κάνει και μαγκές mm -hmm. Τέλο πάντων λοιπόν που λε. Πήγε ο Στουρνάρα, θα το ολοκληρώσω. Και ο Χαρδουβέλερ πήγαν στην Ουάσιγκτον. Ποιος θα πήγε, πήγα να δώσουν ένα πόρτο. Φυγαίνεται. Πήγα να δώσουν... Εδώ είμαστε, παρακαλώ. Uh, jaqueta, ναι. Θα σου εξηγήσω Κάνεις, κάνεις ένα maybe λάθος maybe ναι. Λέει εδώ ένας τηλεαγροατής Υπάρχει λέει λογοθεραπεύτρια Για αυτά τα όρθια yeah. <laughs> Για τους όρθιου ανθρώπους <laughs> ναι. <laughs> Κάνεις λάθος Δεν, δεν μπορούν να αυτοί Δεν τους πας σε λογοθεραπεία Τους πας σε κοπρονοθεραπεία <laughs> Κατάλαβες <laughs> ναι, ναι. Σε λογοθεραπεία κοίταξε για να εκφέρει λόγο πρέπει να έχεις και δυο δράμια εγκέφαλο, κάτι τέλος πάντων, κάτι Από αυτά που έχει, αυτό που αποκαλούμε ξέρω εγώ δίποδο, άνθρωπο, ξέρω πες το πως τέσσερα ρεδί μόνο μου Τι να έχει τώρα εδώ το πρόσωπο που μου που άλλος τηλέφωνο. Αυτό δεν έχει, δεν έχει ίχνος Τώρα αλλιάξει, είναι ένα, τι να σου πω τώρα, πως περπατάει, πως φοράει και γραβάτα, ναι Λοιπόν, τέλο πάντων, πήγε στην τράπεζα. Πήγε στην τράπεζα. <gallan> πήγε ο διοικητή, ρε γεια σα, ρε Δουρνάρα. Άρε το χε στη μάνα. Άρε το χε στη μάνα, χαίρεται τα ντριωμένου σκούζη. Λοιπόν, πήγε ρε ο ντριωμένο ο Δουρνάρα που η μάνα του χαίρεται. Λοιπόν, στη δάρα και με το χαρτοβέλερ και το. το, το, το. Κάτσε Ουάσιγκτον. Μην ξαπουλήσουμε να πούμε τα Tomahawk. πού τα θυμήθηκα τα Tomahawk, ναι. Λοιπόν μεγάλε Από τη συνάντηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Και της Ελληνικής Κυβέρνησης Θα κρατήσουμε αυτό που είπε η κυρία Λαγκάρ εντε, Η φιλεινάδα μας Η κυρία Λαγκάρ Τι είπε λοιπόν η κυρία Λαγκάρ Συνεχίστε τις μεταρρυθμίσει Και αυτές οι μεταρρυθμίσει Πρέπει να γίνουν με τρόπο Ώστε να γίνουν κτήμα Του ελληνικού λαού Και να συνεχιστούν Εντάξει Το εμπέδωσες Θέλεις να το παραλάβουμε <Ρι> Να μας γίνει συνήθεια λοιπόν Πρόσεξε Τι να σου γίνει συνήθεια Οι αυτοκτονίες Η κατάδια Η εξαθλίωση Το ψάξιμο στα σκουπίδια ε, Τα παιδιά που λιποθυμούν από ασητεία Η αναξιοπρέπεια Η εθνική αναξιοπρέπεια Όλα αυτά πρέπει να σου γίνουν συνήθεια Όχι ότι δεν τα έχεις, δηλαδή Όχι εντάξει Όχι δηλαδή διότι Πού να κυκλοφορήσει αξιοπρέπεια να του τραβήξει από μια κλωτσιά, να πούμε δεν έχει την, την κολότσε πίνα. Τέλο πάντων. Αλλά όμω ακόμα ανησυχεί η Λαγκάρτ, πρέπει να γίνει κτήμα του ελληνικού λαού όλη αυτή η ξεφτίλα για να συνεχίσουν μια χαρά. Μια χαρά, κύριε Λαγκάρτ, Στο υπογράφω εγώ, δεν χρειάζεται να σε προφήτη. Στο έχω ξαναπεί. Σε αυτή τη χώρα δεν χρειάζεται να σε προφήτη. Απλά κοιτά γύρω σου, βλέπει αυτά τα μουγκανιτά, ακούει αυτά τα μουγκανιτά και βγάζει συμπέρασμα. Λοιπόν, κυρία μου και... Α, πα, πα, πα, πα μη μου, λες, τέτοια. Οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ Με πρώτο στάτι του Σπύρου Παπασπύρου. Είναι πρώην πρόεδρος τη ΑΔΕΔΗ. Α, μη μου... Βαράτερε, βαράτερε βιολιτζίδες, όχι βιολιτζίδες, βαράτερε τρομπέτες. Έκαναν κόμμα να οικοδομήσουν την πραγματική σοσιαλιστρική δημοκρατία. ΩΩΙ! ΩΩΙ! Μάνα! <laughs> Ρε πούσι μου! Ρε <πούσι> μου! <laughs> κόμμα οι του Πασόκ. Μεγάλε, κοίταξε, αυτού δεν τους αλέθη ούτε η κυμαδομηχανή, έτσι. <laughs> δεν είναι τόσο χοντρό έτσι, αυτοί οι κλέφτες όλοι να... <laughs> Εντάξει, δεν είναι... Κυρία μου, κύριέ μου, περάσαμε στη δημιουργία κομμάτων. Ο Λικούδης από τη θα κάνει κόμμα. Κι αυτός θα κάνει κόμμα. Κάντε ρε κόμματα, ρε, <laughs> κάντε. Εντάξτε. Άμα κοιτάξει προς Τζίμερο Μεριά, ο οποίος έκανε κόμμα, αυτός δεν που θέλει να ρίξει τα, τις μπόμπες νετρονίου στο, στο κουρδικό εκεί χωριό. Εγώ. Και τι, τι σπράττει και τι κονομάει και τι κάθονται και γαλαχτός και έχει και οπαδούς και ένα το παλαμάκι. Μια χαρά το πάνε. Γιατί να μην κάνει και ο Λυκούδης. Μην ξεχνά ότι ο Λυκούδης είναι αριστερός. Θα μαζέψει περισσότερος από το... Ναι, αριστερός, όπως με βλέπεις. Λοιπόν, θα μαζέψει περισσότερος από τον Τζίμερο. Πά, πά. Παιδιά, συμβαίνουν πράγματα και θαματα δηλαδή. Και δεν τα θα παίρνουμε χαμπάρι. Θα συμβάλλει η Ελλάδα στην ανοικοδόμηση της Γάζα. Δεν γίνονται όλα αυτά. Η Ελλάδα. Ποιο μα το είπε αυτό, ο Βενιζέλο. Η Ελλάδα θα συμβάλλει στην ανοικοδόμηση τη Γάζα. Έτσι είναι. Άμα, άμα δεν βοηθήσει το φτωχό να πούμε. Σε παρακαλώ πολύ. Μάλιστα. Συμμετέχει λοιπόν και η Ελλάδα στην ανοικοδόμηση τη περιοχή που καταστράφηκε ολοσχερό από του Εβραίου, του βομβαρδισμούς που γίνονταν τι προάλλε. Λοιπόν, κατάλαβες το κόλπο μια χαρά. Μομβαρδίζουμε, γκρεμίζουμε. Μετά έρχονται οι επενδυτέ. Και μέσα στου επενδυτέ είναι και η Ελλάδα. Γεια σου, ρε, Ελλάδα, επενδύτρια. Μάλιστα μέχρι στιγμής μην κοροϊδεύεται, η Ελλάδα έχει δώσει 27 εκατομμύρια ε, για την ιστορία, 27 εκατομμύρια ευρώ. Και χθε ο Βενιζέλος έσκασε κι άλλο ένα εκατομμύριο ευρώ. Καταλαβαίνεις τώρα λοιπόν, χθες είμαι εκεί να πούμε κάτι, κάτι και κάτι ουρανοξύστες στη Γάζα. Πω ρε χαμόσα. Πω, πω, πω οι και, και οι δημαριώτε, στην κήτη του ποταμού Του Θεοδωράκη Φλωρίδης Πρόσεξε Άκου τώρα ονόματα πατριωτικά Παρακαλώ Μια άλλα δεν θα ναι. Παρακαλώ Δεν ντρέπονται φίλε Θα μαντρέπονταν ναι, μου λες μεγάλε Όποπο τι πλάκωσες στο ποτάμι Θεοδωράκη μου Φλορίδες, Η δημοκρατία μέσα μου Διαμαντοπούλου Κάνω τέσσερις δημοκρατίες τη μέρα για peeling Μικούδης Είμαι αριστερό και μπλατσαρώνω με δημοκρατία Καλά, για το ψαργανό δεν σε ζητάμε Εντάξει, το δήλωσα ανοιχτά Και άλλα παιδιά τη δημοκρατία Ήταν να πούμε Στο ποτάμι το ακομάτιστο Χωρί πολιτικό παρελθόν όπω μα ο Σταύρος, ο Θεοδωράκη, αλλά φαίνεται πήραν εντολή από τον Μπόμπολα. <κοκλή> τον ιό του Μπόμπολα. <κοκλή> Όχι τον ιό του Έμπολα, ρε. Το γιο του Μπόμπολα. Τον ιό του Μπόμπολα. Που <κουκλή> <κουκλή> <κουκλή> <κουκλή> <κουκλή> <κουκλή> την κατάσταση. <κουκλή> να πάνε τα παιδιά εκεί να δω. όθηση στο. Καλά. Απα... Διαμαντοπούλου με ένα πασόκ ξεχνιέμαι. <εκ Wickles> ε, καθηγήτρια στο Χάρβαρντ και βάλε τώρα. Μιλάμε κοπέλα τώρα σε παρακαλώ. Βέβαια αυτού όλου. Μελινάρα μου Πόσο θα επαναλάβουμε εμείς την κακία μας Του ενδιαφέρει Ότι ακόμη ένας 26χρονος Το Άργος Κρεμάστηκε ε, Τι θα ακούσουμε για έρωτες Ότι είχε ψυχικά νοσήματα Αυτά θα ακούσουμε Από τους κυβερνώντες Αλλά τι να κάνουμε Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε Λοιπόν, τι άλλο έχουμε Πάντως ο Βούρτσις, Βούρτσις, Βούρτσις μεγάλη, με, δημοκρατία, η προσωποποίηση τη δημοκρατίας. Όσοι είναι ήδη συνταξιούχοι δεν θα επηρεαστούν από το νέο σύστημα που θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2015, για τις συντάξεις μιλάμε. Για τους νέους συνταξιούχους η σύνταξη θα είναι 360 ευρώ. Κατάλαβε. Ενώ το σχέδιο του Βούρτσι είναι η βασική σύνταξη το 2020, χέσε ψηλά για γνάντευε να φτάσει σε 475 ευρώ. Αυτά θα γίνουν πολύ πιο σύντομα όλα. Μην ακούτε τώρα. να ακούτε. Πάντως, το πόσο ενδιαφέρονται αυτοί για την κατάσταση, πόσο μπορούν να την κουμαντάρουν την κατάσταση, θα ήταν ευχής έργο να ζούσαμε σε ένα καθεστώς καπιταλισμού, αλλά το καθεστώς το οποίο ζούμε Λέμε τώρα ρε παιδί μου, το καθεστώς το οποίο ζούμε δεν έχει όνομα κυρία μου και κυρία μου, δεν έχει όνομα. Είναι ένα καθεστώς ασυδοσίας, αναξιοπρέπειας, ένα καθεστώς μπάτε σκύλια λέστε. Αυτό αποδεικνύεται από πολλές πλευρές, αλλά για το πόσο άχρηστοι είναι αυτή η αναξιοπρεπείς και ανήθικοι που μας κυβερνάνε, αποδεικνύεται και με απλά πράγματα καθημερινά. Μέσα σε 44 μήνες οι τιμέ των προϊόντων πρώτης ανάγκης αυξήθηκαν κατακόρυφα με πρώτο και καλύτερο το γάλα. Το γάλα που έγινε τόρο που, που, που, που, που, που, που, που, που, που, έχουν. Τι και τι δεν έγινε. <σχελίδι> σε ποσοστά λοιπόν πάνω από 15 μέχρι 40 μέχρι 50% αυξήθηκαν ήδη πρώτη ανάγκη. Να μην καθόμαστε να τα λέμε αναλυτικά τώρα, σε μια χώρα. Λέμε τώρα, αποκαλούμενη χώρα ακόμη Που ο καθένας κάνει ό,τι του γουστάρει <Ρι> Που ο καθένας κάνει ό,τι του γουστάρει Απλά την πληρώνουν ακόμη οι άνθρωποι Οι οποίοι δεν θέλουν ούτε να παρανομήσουν Δεν θέλουν άνθρωποι οι οποίοι ε, διατηρούν Με νύχια και με δόντια την αξιοπρέπειά του. <Ρι> κυρία μου και κυρία μου Να σε ενημερώσω ότι ο Δήμος Πολυγύρου Τον Πολυγύρο ρε παιδί μου Κατέσχεσε κοπάδι προβάτων από κτηνοτρόφο που είχε τη μονάδα του σε οικισμό που απογορευόταν να την έχει τη μονάδα του ο Του πήρε τα προβάτα Δημοπρατεί λοιπόν το κοπάδι με τιμή μία 2.030 ευρώ Κατάλαβες κατά, Κατάλαβες μεγάλη Ο Τζοπάνης λοιπόν δεν είναι η εταιρεία Ελντοράντο του Χρυσού εκεί να κάνει ότι γουστάρει στη Χαλκιδική Του το Κατάλαβες θα μπορούσε βέβαια να είναι στο πραγματικό Ελντοράντο να τραβήξει το εξάσφαιρο τζωπάνις και να το στενάξει τα μυαλά στον αέρα. Αλλά πάντως γεγονός είναι αν ενδιαφέρεστε για τα πρόβατα μπορείτε να πάτε 2.030 ευρώ τα βγάζει στο πληστηριασμό ο Δήμος Πολυγύρου. Γεια Δήμαρχε Πολυγύρου. Πάντως επαναλαμβάνουμε τα κρούσματα βίας απέναντι στα πλάσματα αυξάνονται με ταχύτατου ρυθμού, δείχνοντας τελικά και το ποιοι είμαστε. Λοιπόν, με το σκυλάκι στην άρτα που το κάψανε, μετά τον πυροβολισμό, ανεφετία σε ένα τσοπανόσκυλο, μετά το χτύπημα με ξύλο σε ένα αδέσποτο. Χθε λοιπόν ένα καθηκοκάθηκο, το οποίο φέρει ελληνική ταυτότητα και θα ψηφίζει, είναι και ψηφοφόρο και ψηφοκουβαλιτή και κο κομματοποιημένο πάνω απ' όλα. Πυροβόλησε τον, το σκύλο ενό ανθρώπου την ώρα που τον πήγαινε βόλτα με το λουρί. Με το λουρί, τον είχε ο άνθρωπο και τούριξε με το πιστόλι ο Ελινάρας με το δίκανο. Τι τούριξε γιατί ενοχλήθηκε. Κατάλαβες Αυτά που λες μεγάλε, τα ωραία συμβαίνουν στην ωραία μας χώρα. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Ε, επειδή. Ξυρνιάζεις να πούμε Νιώθεις και εθνική υπερηφάνεια <Κι> Στην αμφίπολη έτρεχες να δεις τα μπάζα Στα αντικήθυρα δεν μπορείς να πας Πώς να κάνεις κατάδυση <Κι> Λοιπόν ε, Και βλέπεις κάθε μέρα Πω πω πω πω, πω τι στα αντικήθυρα Και τι βγάζουν στα αντικήθυρα Και τα λιμάν και τα λιμάν. <Κι> Να σε λοιπόν Ότι χορηγός τη εξερευνηση του ναυαγίου των αντικήθυρων Είναι Η Deutsche Telekom ναι αυτό που γνωρίζεις εσύ ως ελληνικό οτέ ναι δεν είναι ελληνικό οτέ είναι η Deutsche Telekom εντάξει απλά δεν κατεβάζουν την ταμπέλα ακόμα για λόγους που τα έχουμε πει αυτά είναι λοιπόν χορηγός της εξερεύνησης η Deutsche Telekom και η Κοσμοτέ μάλιστα επειδή διαθέτουμε και Γιάνιώτη Υπουργό του Πολιτεισμού του Νταχιούλα να, ναι, έκανε φοβερή δηλωσή την οποία εμείς Οφείλουμε να σας τη μεταφέρουμε Να την πάρετε εσείς να την αναλύσετε Είπε λοιπόν η Ταχιούλας Απ' Σε μια περίοδο που δίνεται μεγάλη έμφαση Στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα Ότι η πολιτεία Ο επιχειρηματικός κόσμος Και η επιστημονική κοινότητα Ενώνουν τις δυνάμεις τους Για να αναδειχθεί ο πολιτισμός Ένα ανεκτήμητο κεφάλαιο Για την ανάπτυξη της Ελλάδας. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αυτή έπαιξε η τεχνολογία. Τα δίκτυα της γενιάς του ομίλου ΟΤΕ, Deutsche Telekom δηλαδή, εκμυδένισαν τις αποστάσεις συνδέοντας για πάντα αυτόν τον ιστορική σημασία τόπο με ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλε, το ότι είναι, εντάξει, εσύ δεν το πιστεύεις. Τώρα είναι δικοί σου άνθρωποι αυτά τα πολιτάρια. Αυτή έπρεπε να είναι καταδικασμένη η Σόβια μόνο και μόνο αποκλειστικά αποκλειστικά για αυτά που λένε αποκλειστικά για αυτά που λένε για τα εγκλήματα τα οποία κάνουν άστα τα, τα εγκλήματα τα οποία κάνουν παρακαλώ Ναι, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, κοροϊδεύαμε τον Κουρπατσόφ Λοιπόν Με, το... yeah. με την Πίτσα Χάτ Να πούμε και τον άλλο τον Εβραίο Για να ακούσουμε λίγο τον Κουκουβίκο Ελληνικά Κυριακάτικα βράδια Στο στά. Γιατί δεν μιλάς Αντωνάκη μου Στοχοποιείτε κάποιον Ενοχοποιείτε τι απόψεις του <χωβίδι> Και μετά προχωράτε στον επόμενο <χωβίδι> Σε τα παπούτσια σου Προσπαθείτε να του απομονώσετε ήταν και συγκεκριμένος και δημοσιογράφου. όπως τον πρετετέρι αλλά στι έκανα και εγώ που ένιωθα τόσο ευτυχισμένη και μένω ο πρετετέρις κατά καιρού που έχει ασκήσει την πιο σκληρή κριτική και πολλές φορές ένιωσα ότι με αδίκησε αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να ζητήσω εμπάργο εναντίον ενός δημοσιογράφου γιατί εμείς πιστεύουμε και στη δημοκρατία και το εννοούμε όταν το λέμε δεν τον Αντωνάκη μου και θα σου ανέβει το ένα το κεφάλι Τώρα βάλατε και εμπάργο σε βουλευτές που δεν σας πάνε Όπως τον κύριο Γεωργιάδη Α! Από συνάγωγο της δημόσιας ζωής δεν μπορείτε Και δεν έχετε δικαίωμα να τον κάνετε Και αυτά να το καταλάβετε ότι τελειώσαν επιτέλους <στα> Δεν έχετε δικαίωμα να στιγματίζετε ανθρώπους για τη στάση τους Σκασμό, Σκασμό εσύ Αντωνάκη μου Παρακαλώ. Γεια σου Φλούδα, αποσυνάγωγο. Τι well, έγινε. <laughs> <To laughs> Το αποσυνάγωγο, ρε. είσαι αποσυνάγωγο, ρε. άτερε φίγκε, ρε Φλούδα. Ελα καλημέρα καλημέρα καλημέρα. που λες Ελληνάρα μου; Πήρε ένα σας αποσυνάγω εδώ και είδες το αποσυνάγω; Νίμος; Επόμενα μεγάλε κάτσε τώρα έχουμε με χαρές και πανηγύρια. Απελευθέρωση, εκδηλώσει, Στεφάνια, σοβαρότητες και τα και τα Λοιπόν Μεγάλε σου, την προσωπική μας τοποθέτηση Και ανάλυση Την έχουμε κάνει πολλές φορές Από μικροφόνο αυτού Η Ελλάδα διώχνοντας τους Ναζιστές Γερμανο Φασίστες από την Ελλάδα Δεν ελευθερώθηκε Παρέμεινε ελεύθερη Για ακριβώς έξι μέρες Τόσες ήταν οι μέρες της ελευθερίας της οποίες γνώρισε η Ελλάδα από την ώρα που η μπότα του γερμανοφασίστα, ναζίστα Έφυγε από την Ελλάδα hey! Προσέξτε Σαν χτες λοιπόν Απελευθερώθηκε η, η Ελλάδα you know Και έξι μέρες μετά Δηλαδή στις 18 Οκτωβρίου από τις 12 δηλαδή στις 18 Οκτωβρίου του 1944 ήρθε ο γέρος της πορνογραφίας. Φυτεύτηκε η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου η οποία αυτομάτως επέβαλε την κατοχή εγκλικών δυνάμεων στη χώρα για να ακολουθήσουν όσα ακολούθησαν. Τα γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Έξι μέρες κράτησε ο ελεύθερος αέρας στην Ελλάδα μετά εμφανίστηκε ο Δημοκράτης φτιάξαν το κόλπο το στήσαν το κόλπο πως θα γίνει και όλα τα άλλα τα γνωρίζετε αλλά επειδή ίσως δεν γνωρίζετε το τραγούδι των παρακρατικών ίσως λέω δεν το γνωρίζετε το τραγούδι των παρακρατικών πως το τραγούδαγαν και πως χόρευαν εκείνη την εποχή ελάτε να τα ακούσουμε παρέα και γυρνάμε να κλείσουμε Μουσική ξανά Στην παλιά σου φωλιά Μασίλια Ο λαός <Κοπότες> σου εσένα ζητά Γυρνά ξανά Yes, no. Ελληνούμπα μου Αυτά τραγούδαγαν και χόρευαν Οι εθνόβλακες Λοιπόν, οι εθνοφασίστες Τα εθνο... Τα οποία μετά γίνανε υπουργοί Αν δεν γίνανε αυτοί γίνανε τα παιδιά τους όσο για το φίλο που με πήρε τηλέφωνο Άκου να σου πω κάτι μεγάλο Εθνικοφροσύνη με αντίτυπο μια ελίρα Δεν, δεν είναι εθνικοφροσύνη Ας την κατάσταση Τώρα ξέρω η σου λέει Πες τα αλλού αυτά που έχει να πεις Πάντως αυτό το τραγούδι είναι το οποίο χόρευαν όλοι οι παρακρατικοί και το τραγούδαγαν οι εθνοφύλακες, αυτοί τους οποίους αλλού τους αγόραζαν με μια λίρα, αλλού μια κονσέρβα, την εθνικοφροσύνη και τη μια χαρά την κατάσταση, τη δημοκρατία τους και το Λιμπάν και το Λιμπάν. Για να μην σας κουράζουμε και επειδή έχει να κάνει και εκπομπή ο Καναλάρχη, μη μα κι αυτός, να <Σι> μείνετε <μόλις> <Σι> συντονισμένοι στο ραδιόφωνο εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ε, ε, υπομονή σας, για την τιμή να μας ακούσετε και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντε πολύ καλά γεια και χαρά σας 1,5 fm steo